Στίχη 45-48: Εκδίωξη των πολούντων και αγοραζότων εκ του ιερού. 45: Κι όταν εμβίκαινη στον ιερών περίβολων του ναού ήρθε να βγάζει έξω εκείνου που επόλουν και οι γόραζον, 46, λέγον προ αυτού: Έχει γραφεί από τους προφήτας, εξ ονόματο του Θεού ότι ο οίκο μου είναι οίκο προσευχή. Ση όμω των εκάματε που μαζεύονται ληστέ, διότι εμπορεύεστε και χρησιμοποιείτε πλήθο ψέματα και απάτα για να κλέψετε το ένα στον άλλον. 47. Και εξυκολούθη να διδάσκει καθημερινώς μέσα στον ιερόν. Οι αρχιερείς δέκε και οι γραμματείς και οι προαιστοί του λαού εζήτουν να τον εξοντώσουν. 48. Και δεν έβρισκον την ακάμουν προς του κακούργου και των διότι όλος ο λαός τον υβλαβεί το και κρέματο από το στόμα του με πόθον πολύ να κροώμενος διδασκαλία του.